Το περασμένο Σάββατο δια διάφορες μορφές ειδωλολατρίας οι οποίες δυστυχώς ανθούν και ευημερούν στην την Ορθόδοξη πατρίδα μας που θέλει να λέγει ότι προσκυνεί τον Εντριάδη Θεόν. Μιλήσαμε γενικώ περί ειδωλολατρίας. Είπαμε ότι απολύτως δικαιολογημένα οι αρχαίοι λαοί και ιδιαιτέρως οι αρχαίοι Έλληνες ελάτρευαν τα είδωλα γιατί ζούσαν μέσα στο σκότος της Αγνίας μέσα στο σκότος της Αμάθιας δεν είχε αποκαλυφθεί ακόμη ο Κύριος επί της γης και επομένω επειδή είναι φυσική ανάγκη του ανθρώπου το να πιστεύει εις ένα θεών, έτσι κινούμενοι και αυτοί οι λαοί, οι αρχαίοι λαοί από τη φυσική του ανάγκη διάλεγαν διάφορα είδωλα, πέτρες, ξύλα, ανύπαρκτους θεούς, τον ήλιο, τα στέρια, το φεγγάρι και τα προσκυνούσαν και τα λάτρευαν και έφτιαναν ναούς και έφτιαναν βωμούς και έκαναν τελετές ακόμα όμως και σήμερα σας είπα υπάρχουν σε χώρες υπανάπτυκτες σε χώρες της κεντρικής Αμερικής ε, της κεντρική Αφρικής συγνώμη και της νοτιού Αμερικής εκεί που ακόμα οι άνθρωποι ζουν σε πρωτόγονη κατάσταση υπάρχουν λαοί, τέτοιοι λαοί που δεν έχει φτάσει ακόμα στα αυτιά τους το μήνυμα του Ευαγγελίου και βέβαια δικαιολογημένα και αυτοί οι άνθρωποι έχουν θεοποιήσει κινούμενοι και αυτοί από τη φυσική του ανάγκη. Έχουν θεοποιήσει τις πέτρες και τα ξύλα και τα ποτάμια και τα ζώα και τις αγελάδες. Αυτό όμως δυστυχώς το οποίο παρατηρείται σε αυτό το ταλέπορο χώρο, σε αυτή την ταλέπορη χώρα, η οποία ζει μέσα στο φως της χάριτος του Ευαγγελίου η οποία έχει όχι απλώς ένα Θεό μην το πείτε ποτέ αυτό έχει τον αληθινό Θεό έχει τον Θεό αυτόν που είναι ο μόνος και δεν υπάρχει άλλος και αυτό το προνόμιο το έχουμε εμείς οι Έλληνε και ελάχιστη ακόμα σε διάφορα άλλα μέρη, κυρίως της Βαλκανικής. Αλλά προπύργιο της Ορθοδοξίας είναι η Ελλάδα. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει σε τούτο τον τόπο είναι ένα μυστήριο φοβερό και ανεξιχνίαστο. Πώς ενώ έχουμε Θεών, των μόνων Θεών, των αληθινόν Θεών, τον αποκαλυφθέντα Θεών αυτός ο οποίος απεκαλύφθη και τον γνωρίσαμε και τον είδαμε και τον βλέπουμε και ζούμε μέσα στις ενεργειές του και μέσα στην αγάπη του το μυστήριο είναι πως οι Έλληνες, οι Χριστιανοί οι Ορθόδοξοι έχουν φύγει από τη λατρεία αυτού του Θεού και πλέον έχουν προσκυνήσει και προσκυνούν άλλους θεούς. Και όχι μόνο αυτό, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχουν παγανιστικές τάσεις, που λέγονται παγανιστικές τάσεις, οι οποίες επιθυμούν να μας φέρουν να προσκυνούμε και πάλι τους ανύπαρκτους ψευδείς θεούς του Ολύμπου. Υπάρχουν τέτοιες τάσει σήμερα, τέτοιες κινήσεις, να καταργήσουμε τον αληθινό Θεό και να προσκυνούμε το Δία, τον Άρη και την Αφροδίτη και την Αθηνά και την Άρτεμι. <κυρίζει> Ποιες είναι αυτές οι μορφές ιδωρολατρίας που ανθούν στον τόπο μα σας έδειξα μερικούς θεούς. Σας έδειξα μερικές θεότητες. Σας έδειξα ότι σήμερα Θεός είναι το ποδόσφαιρο, Θεός είναι η πάλα. το φούτμπολ που το λένε οι ξένοι. Θεός, τον οποίον προσκυνούν όχι μερικές χιλιάδες, γιατί τόσοι είναι εδώ, ας πούμε, οι κάποιοι χριστιανοί. Μερικές χιλιάδες είμαστε Εκεί δεν το προσκυνούν το ποδόσφαιρο μερικές χιλιάδες Το ποδόσφαιρο το προσκυνάνε εκατομμύρια Και μέσα στον κόσμο δισεκατομμύρια Η μπάλα θεός Οι ποδοσφαιριστές θεοί Τι απόδειξη θέλετε Τι απόδειξη θέλετε Ποιο μισθοδοτείται καλύτερα σήμερα από ό,τι ποδοσφαιριστάτε, Πείτε μου, Ποιο παίρνει περισσότερα λεφτά σήμερα από ό,τι αυτά τα παιδιά, Να μην τα πω, Να μην τα κατηγορήσω, Δε φταίρε, Δε φταίνε, να μην τα κατηγορήσω, Αλλά υπάρχει πάση περιπτώσει ούτε τη μόρφωση έχουν, Μια μπάλα ξέρουν και κλωτσάνε, τίποτα άλλο δεν κάνουν. Ακούς και παίρνουν κάτι μισθού, Το μήνα, το μήνα, παρακαλώ, το μήνα, το μήνα, το μήνα δέκα εκατομμύρια, δεκαπέντε εκατομμύρια, είκοσι εκατομμύρια. Το δίκαιο κράτος, το δίκαιο κράτος, η δικαιοσύνη του κράτους, τριάντα εκατομμύρια. Θυμάμαι παλιά, έφεραν έναν ξένο μαύρο, ξέρω που δεν τον βρήκανε, τον έφεραν εδώ, παρακαλώ για ένα χρόνο για ένα χρόνο που έμεινε εδώ στην Ελλάδα ξέρετε πόσα πήρε πόσα πήρε νομίζετε τρία δισεκατομμύρια το άθεο κράτος το άπιστο κράτος το άδικο κράτος να του πεις αυτού του παλιάνθρωπου που κυβερνάει και πληρώνει να του πεις υπάρχουν μανάδες με πέντε παιδιά, έξι παιδιά και όταν μένει έγκυος έρχεται στο δίλημα το φοβερό να πάει να το κόψει το παιδί της γιατί δεν βγαίνει παραπέρα α, όχι, όχι τα λεφτά, τα λεφτά στα ρεμάλια τα λεφτά σε αυτά τα παιδιά τα οποία μάχανε μια ζωή να κλωτσάνε μια μπάλα και τίποτα άλλο Θεός η μπάλα, Θεός το φούτμολ, Θεός Άλλος Θεός, άλλος Θεός Θεός, οι τραγουδιστές, Θεός, οι ηθοποιοί. Ανοίγεις τα δωμάτια των παιδιών, μπαίνεις μέσα και βλέπεις, αντί για την εικόνα του Χριστού, αντί για την εικόνα της Παναγιάς, αντί για την εικόνα των Αγίων, αντί για την εικόνα του Αγίου Γεωργίου, του Αγίου Δημητρίου, βλέπεις να κυριαρχούν στους τοίχου, τεράστιες αφήσει με φάτσες αλόκοτες, με μαλλιαρούς, με αξίριστους, με βρώμικους, με ελεηνούς, μισόγυμνους, μισόγυμνες. Και αυτοί είναι τα εντάλματα. Αυτός λέει, α, αυτός μεγάλη φύρμα, μεγάλος τραγουδιστής, μεγάλος, μεγάλος. Έχασε η τέχνη, έχασε. Εγώ δεν ήμουνα ποτέ. Δεν ήμουν ποτέ κατά της τέχνης, ποτέ. Ούτε κατά τη μουσική, όχι. Γιατί υπάρχει ευγενή μουσική. Υπάρχει ευγενή μουσική. Αλλά αυτοί κατέστρεψαν την τέχνη. Δεν υπάρχει σήμερα τέχνη. Σήμερα υπάρχει, σήμερα υπάρχει κακοτεχνία. Αυτοί που, που λατρεύονται σήμερα ω τεχνίτες τη μουσική είναι κακοτεχνίτες, Άχρηστοι. Σας μιλώ εγώ, ο οποίος τουλάχιστον θα έχετε καταλάβει ότι κάτι σκαμπάζω και από μουσική, κάτι σκαμπάζω και από μουσική. Άλλος Θεός, άλλος Θεός, Θεός, προσκυνούνται σήμερα θεοί, άλλος Θεός, τα λεφτά τα, τα λεφτά, τα λεφτά, τα λεφτά, τα λεφτά. Σήμερα αγαπητοί μου, αγοράζονται τα πάντα. Θα σας πω μερικά πράγματα που αγοράζονται, μερικά πράγματα, παλιά, παλιά, παλιά. Ο κόσμος που λάτρευε το Θεό, τα λεφτά τα είχε πεταμένα στην άκρη του, τους ενδιέφερα. Έβλεπες η μάνα, φτωχιά μάνα, φτωχός πατέρας, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 20, 24 παιδιά. Και μην είχε. Γιατί η πίστη Του ήταν στο Θεό. Σήμερα τα πάντα αγοράζονται. Οι ηθικές αξίες αγοράζονται. Τα παιδιά αγοράζονται και πουλιώνται. Ότι θέλεις, ό,τι πέστε μου κάτι το οποίο να μην αγοράζει, Πείτε μου κάτι. Ποιος ο Θεός πουλιέται και αγοράζεται. Εδώ τον πούλησε ο Ιούδας για 30 αργύρια και θα σπαγε η παράδοση. Θα χάλαγε η συνέχεια. Πόσοι σήμερα δεν πουλάνε το Χριστό για το τίποτα. Ρωτήστε τους μάρτυρε του Ιεχοβάη εδώ από κάτω. Εδώ από κάτω είναι. Στην κορήμια είναι. Πηγαίνετε να του ρωτήσετε. Πόσου έχουν αγοράσει με τα καταραμένα τα δισεκατομμυρία τους Πηγαίνετε να του ρωτήσετε. Να δείτε τι αξίζει ο Χριστός σήμερα. Πηγαίνετε να του ρωτήσετε. Υπάρχει μια στα κορίτσα. το πιο φθηνό πράγμα σήμερα. Το πιο φθηνό πράγμα το πιο φθηνό πράγμα. Α είναι ο άγγελο, α διάγει η αγγελική πολιτεία. Σκάστηκα μια 25 εκατομμύρια και να δεις πω βγαίνει στην πασαρέλα μισό και από εκεί και πέρα είναι έρμεο. Στα κοράκια που την περμένουν γύρω τη, έρμεο τι νομίζετε ότι είναι αυτά τα μοντέλα που λένε είναι. Οι ηθικές κοπέλες, ε, πνευματικές κοπέλες. Μια ηθική κοπέλα θα βγει έτσι, να παρελάσει, να τη βλέπει ο κόσμος σούλος. Πάει παρθενιά. Πάει παρθενιά. Πάνε οι ηθικές αξίες. Πάνε αυτά, τελείωσαν. Για το τίποτα. 10, 15, 20, 30, 50, πόσο πάει. 50 εκατομμύρια πάρτα. Τελείωσες. Παραδόθηκες. Η συζυγία έχει αξία, η συζυγία, η συζυγία έχει αξία. Ο άντρα με τη γυναίκα έχει αξία, έχει αξία. Ο γάμο του έχει αξία. Δεν γίνεται τι γίνεται πριν από λίγους, λίγους μήνε. Δεν είχαμε σκάνδαλα στη Λάρισα. Παγιαστήκαν παντρεμένε να περμένουν να φύγει ο άντρα του να πάει για δουλειά και αυτέ να κοιτάνε κύριε Ελένησον. Κύριε Ελένησον, κύριε Λένσο. Πού, φαντα... πού έφτασε αυτή η ταλέπορη Ελλάδα. Πού έπεσαν αυτές οι γυναίκες που επεσαν αυτες οι γυναικες που καταδίσανε; Ο Κύριος τις ανύψωσε μέχρι τα άστρα του ουρανού της έφτασε. Και αυτές καταποντίστηκαν για τίποτα, για το τίποτα, για μερικά χιλιάρικα. Όλα, όλα κουλιώνται σήμερα. Και μάλιστα σε τιμή γιατί θεώ πλέον Γιατί Θεός πλέον δεν υπάρχει. Αληθινός Θεός έπαψε να υπάρχει. Και έχουμε μορφές ιδωρουλατρείας. Λεφτά. Τα λεφτά, Θεός. Τι άλλο Θεός. Τα παιδιά μας, Θεός. Δεν είναι το παιδί σου, Θεός. Πόσες φορές ξενύχτησες το μαξιλάρι του. Ένα απλό θα σας πω. Πόσες φορές ξενύχτησες το μαξιλάρι του παιδιού σου. Δέκα, είκοσι, τριάντα, πενήντα, εξήντα. Αρρώστησε, έδειξε, απάνωσε, κατά πάνω. Για το Θεό πόσες φορές ξ Να δεις ποιος είναι ο Θεός, να δεις ποιον προσκυνάς, απλά πράγματα, απλά, μην κάνετε φιλοσοφίες μεγάλε. απλές συγκρίσεις και θα καταλάβετε ποιος είναι ο Θεός, θα καταλάβετε ποιον προσκυνάμε, θα το καταλάβετε, απλά, πολύ απλά. Για το παιδί σου ξενιχτάς. για το Θεό δεν ξενιχτάς, τι ξενιχτάς, ούτε δύο-τρία λεπτά δεν κάθεσαι να κάνει λίγο προσευχή. Κάποτε πηγαίναμε κάθε Κυριακή στην Εκκλησία το είχαν έτσι πάει τελείωση Κάθε Κυριακή βαράει καμπάνα θα πάμε Εκκλησία για ντε τώρα να δεις Ξυπνήσανε και εκείνη η παλιοχωριά δε και που τρέχουν στα χωριά Ξυπνήσανε αυτά τα ρεμάλια εκεί πέρα Εγώ γιατί Γιατί να πάω <κοκλώδη> Μια φορά τις 15 παγούλησε Γιατί μια τις 15 δεν λειτουργεί παπάς Και μετά παραπονιόνται δεν έχουμε παπά Παραπονιόνται μετά δεν έχουμε παπά και το ο παπάς, βαράει την καμπάνα και σκάτει το καφενείο δίπλα. Τα ζω, τα βλέπω. Ποιος είναι Θεός λοιπόν, για πείτε μου ποιο προσκυνάμε τελικά. Ποια είναι η Θεό της μας, το παιδί Θεός. Ο εαυτός μας, ω, oh, τι είπα τώρα, τι είπα τώρα, τι είπα τώρα αλλά δεν θα πω περισσότερα σε αυτό ας γιατί έρχεται κι άλλο θέμα σήμερα έχουμε κι άλλο συνέχεια του προηγουμένου συνέχεια του προηγουμένου θα τον δεις τον εαυτό μας τώρα σήμερα θα τον δεις να δεις τι Θεό προσκυνάμε να δεις ποιος είναι ο Θεός μας γιατί μας τα λες όλα αυτά γιατί <Συκλή> τα λέω αγαπητοί μου αδελφοί πρώτον μεν για να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είμαστε χριστιανοί. Για αυτό τα λέω. Δεύτερον, τα λέω για να αποφασίσουμε κάποτε να γίνουμε χριστιανοί. Και τρίτον, τα λέω, αν δεν έχεις διάθεση να γίνεις χριστιανός άντε καλύτερα κάτω, σας το έχω ξαναπεί εγώ, γιατί βλέπετε εγώ δεν τη βαστάω τη γλώσσα μου, άντε κάτω στο Ληξιαρχείο και σβήσε την επωνυμία ορθόδοξος χριστιανός και κόλλα ό,τι άλλο θέλει. Βάλε ό,τι άλλο θέλει. Καταλάβετε το αγαπητοί μου, δεν σας έχει ανάγκη η Εκκλησία. Εμείς έχουμε ανάγκη την Εκκλησία. Η Εκκλησία θα ζήσει και χωρίς εσάς και χωρίς εμάς, τους παπάτες, τους προδότες. Η Εκκλησία θα ζήσει και χωρίς εσάς και χωρί εμά. Γιατί κι αν ακόμα υπούμε ότι εδώ η στρατευωμένη Εκκλησία Εξαφανιστή, εξ υπάρχει, θριαμβεύουσα και ο Θεός δεν έχει ανάγκη από μας. Δεν μας έχει ανάγκη, όχι. Εμείς έχουμε ανάγκη των Θεών. Είμαστε χριστιανοί. Α, είναι αδίσκατο, χριστιανοί, α, είναι αντίς κάτω. Χριστιανούς, ορθόδοξους χριστιανούς. Αντέστη να τους δίνει Αλλά αυτό θα είναι το θέμα μας, απόψε. Δεν θα σας αφήσω να φύγετε απόψε, τις... μέχρι το βράδυ, εγώ εξομολόγηση δεν έχω σήμερα, μέχρι το βράδυ εδώ θα καθίσετε, δεν θα πάτε πουθενά, Τελείωσε. μετά εξομολόγηση δεν έχουμε, δεν πάμε κάτω, θα φέρεις κι άλλες κασετές από εδώ πέρα να γράφω. Λοιπόν. λοιπόν, δεν πάμε πουθενά απόψε, λοιπόν, τέρμα. Λοιπόν. Λοιπόν. λοιπόν, συνεχίζουμε το θέμα μας της ιδωλολατρίας. Με δύο ακόμα μορφές, υπάρχουν πολλές μορφές εδώ λατρείας, να σας πω αμέρικές ακόμα. Έτσι επιγραμματικά να σας τις πω, επιγραμματικά. Η σκυλολατρεία, τα σκυλιά. Δεν λατρεύουμε τα σκυλιά. Για να κάνει να δείξει κανένα σκυλί, να δεις πως το παίρνει η κυρά του και το πάει η πυλάλα μέσα στη βροχή, μέσα στο κρύο. Τόσο μυαλό έχουν, τόσο μυαλό έχουν. Πιστεύουν στον λέει. Η γατολατρεία. Τα φίδια, τα βάλαμε στο σπίτι του τα φίδια. Κάποτε βρίσκαμε φίδι στον δρόμο και τα σκοτώναμε. Δεν μίλησε κανεί σήμερα να σκοτώσει φίδι. Μήνυσε. Μήνυσε. 300.000 πρόστιμο λέει να σκοτώσει φίδι σήμερα. Να σκοτώσει ποντίκι. Μπήκε στο σπίτι σου ποντίκι το σκότωσε. Μην πει κουβέντα. Πέτατο στα κρυφιά, στα κούφια, όξω. Μη σε πάρουμε χαμπάρι. Μη σε πάρουμε χαμπάρι. Σκότωσε το παιδί σου. Ε, δεν πειράζει. Σε λίγο καιρό θα το δείτε και αυτό. Πατέρα, κότε στο παιδί το έκανα. Τι έγινε. Δεν πειράζει. Τη γάτα μην πειράξει. Το σκυλί μην πειράξει. Το φίδι μην πειράξει. Το φίδι μην πειράξει. Γε, γελάτε. Θα σα πω κάτι. Θα το θυμάστε. Θα το θυμάστε. Θα σα πω κάτι. Θα σα πω, πω κάτι. Για να δείτε ότι δεν λέω ψέματα και ότι δεν είμαι υπερβολικό. Θυμάστε, θυμάστε, πέρυσι ήταν που έφυγε ένα από εκείνα τα ζούδια που έχουν τώρα μέσα στο σπίτι Κάτι καινούργια πράγματα που έχουν φέρει από το εξωτερικό. Το είχε πάρει μια εκεί, μεγάλωσε μέσα στο σπίτι της, μεγάλωσε και κάποια στιγμή σκαρφάλωσε από τα παράθυρα και έφυγε. Έφυγε, βγήκε. Ένα πράσινο να το θυμάστε. Ένα που το λέγανε Ιγκουάνα, πώ το λέγανε. Δεν θυμάμαι πώ το λέγανε. Έφυγε, έφυγε, έφυγε. Εντολή, παρακαλώ, εντολή. Εντολή, εντολή της κυβέρνησης, εντολή. Δεν θα πειράξετε καθόλου τον ζωντανό. Δεν θα το πειράξετε. Εντολή, πήγε αστυνομία, πήγε πυροσβεστική, αυτά. Όλα. βάλαν σκάλες, βάλανε, βάλανε καλώδια, βάλανε από εδώ από εκεί θα το στριμώξουν πουθενά να το πιάσουν το ζούδι <Και> Δεν είμαι υπέρ να τα βασανίζουν όχι <Και> Όχι δεν είμαι υπέρ να τα βασανίζουνε Αλλά εδώ πεθαίνουν παιδάκια μέσα στα νησιά Και παρακαλάνε οι μανάδες να πάει ένα αλικόπτερο, να πάει ένα αλικόπτερο του στρατού, να πάει να το πάρει το παιδάκι, να το πάει στο νοσοκομείο και αδιαφορούν τα κακοπιά αυτά στοιχεία που θα πάτε μετά πάλι να τα ξαναψηφίσετε. Πάλι θα πάτε να τους ξαναψηφίσετε. Τους είδατε. Τους είδατε. Εμένα τι μου λέτε. Εμένα. Εγώ πηγαίνετε να κάνετε ό,τι θέλετε. Τους είδατε. Για τον αντρουλάκι. Τον είδατε. Ε, βγήκε, ε βγήκε έστω ένας μωρέ. Ένας μωρέ. Ένας μωρέ να βγει ένας. Ένας υγεία της κόμματος. Και να πει το κόμμα μου αποκηρύσει αυτό το κακούργο. Βγήκε μιλιά. μιλιά. Να μίλαγε για τον Μάρξ, θα βλέπει πω θα πενταγόταν το KK απάνω. Να μίλαγε για τον το Λένινγκ, θα βλέπει στο συνα, συνασπισμό όπω τα λένε εκεί πέρα. Θα βλέπει στον Πασόκ, τον Ετζίξαρο, τον Εβάκερο, τον Γιανόπλο και του έσερνε όλους στο δικαστήριο από εδώ και από εκεί. Γιατί του είπαν ότι δεν ανήκει μέσα στο, πώ το λένε εκεί, στο, στην, στην αντίσταση. Κάτι έγινε. Εδώ τον κύριο που τον κατεβάζει και τον κάνει χαλεί και τον πατάνε, δεν τον νοιάζει και ανήκει στην Εκκλησία του Χριστού και μα παρουσιαζόνται όλοι ως χριστιανοί ορθόδοξοι και είδα εχθές σε μια εφημερίδα σας το λέω και θα πω και το όνομα και δεν με νοιάζει είδα τον κύριο Σιμίτη διαφήμιση τώρα, διαφήμιση προεκλογική το Ευαγγέλιο κράταγε ο Αρχιεπίσκοπος και πήγε να σπαστεί το Ευαγγέλιο να μα δείξουν ότι είναι χριστιανοί ορθόδοξοι τα ούτε ένας δεν βρέθηκε να υπερασπιστεί το όνομα του Χριστού, ούτε ένας. Άσε ο άλλος από εκεί, ο Γαλάσβιος, δίθεν παρουσιάζονται εκείνοι, είμαστε πιο συντηρητικοί, είμαστε πιο καλοί. Πιο καλοί, γιατί, που είσαι ρε, γιατί μιλάς, τι βρίζεται επιτέλους, καμιά πόρνη, δεν υπάρχει τον το τόπο. Ούτε ένα. Ούτε ένα! Ψηφίστε του! Ψηφίστε του, παρακαλώ. Και μετά να κοιμάστε με ήσυχη για τη συνείδησή σα. Εγώ, παππούλιο, δεν έχω τίποτα να παρακοινωνήσω. Τέτοια αυτή η ακοινωνία παίρνετε. Τα κακοποιά στοιχεία, σα το έχω ξαναδεί και πάλι. Αυτοί δεν είναι οι άνθρωποι. Δεν είναι κυβερνήτε αυτοί αυτοί έχουν εντολή να διαλύσουν την Ελλάδα Όποιο και αν είναι δεξιός, αριστερός, κόκκινος, πράσινο, κίτρινος ό,τι χρώμα θέλετε ψηφίστε τους και να τους χαίρεστε μετά να τους χαίρεστε και να βγείτε με τις ημέρες κάτω να τους υποδεχτείτε αυτοί είναι να, αλλη θεοποίησεις. Ορίστε, πολιτική, πολιτική. Πολιτικοί. πολιτικοί. Έδετε πώς παραγυρούν. Τους έχετε δει πώς παραγυρούν. Άι κάτω να δεις, σε μια συγκέντρωση να δεις, 60, 80, 100, 150 χιλιάδες πάνω στην Αθήνα το Σύνταγμα, ένα εκατομμύριο θεοί. Και γι' αυτό έχουν αποθρασινθεί και κάνουν ό,τι αυτοί νομίζουν, ό,τι θέλουν. Δεν με νοιάζει, είπα, δεν με νοιάζει. Και δεν σα δίνω ποτέ το δικαίωμα να με χαρακτηρίσετε, γιατί δεν ανοίξα, ούτε ανήκα ποτέ, ούτε και θα ανήκω ποτέ σε κανένα απολύτω κόμμα. Να το καταλάβετε αυτό. Το έχω πει και θα το ξαναλέω. Να το ακούσετε καλά. Και αυτό που σα συνιστώ, δεν σα είπα ποτέ, ούτε ψηφίστε τον ένα, ούτε ψηφίστε τον άλλο. Σα έχω πει, μα βρίστε του όλου. Αυτή είναι η δικιά μου η συμβουλή. Και αυτό λέω και στην εξομολόγησα, το λέω δημοσίω, να το ξέρετε. Είναι η γραμμή μου. Μαυρίστε του όλου διότι όλοι είναι ξενοκίνητοι και σκοπός τους είναι η διάλυση της Ελλάδος. Καταλάβετε το. έχουμε τώρα στη συνέχεια. Και έχουμε, είπαμε σήμερα, δύο άλλες μορφές ειδωλολατρίας. Δύο μορφές ειδωλολατρίας ακόμα. Η μία λέγεται σαρκολατρία, σαρκολατρία, και η άλλη λέγεται καρναβαλολατρία. Σας είπα σήμερα θα πλέξουμε το εγκόμιο του καρναβάλου, σας το είπα από προχτές, σήμερα θα έχουμε, θα έχουμε την τιμητική του, λόγω του ότι αύριο αυτός, ο καϊμένος, ο καρνάβαλο. Θα έχει τη δημιουργική του εδώ στην Πάτρα. έτσι ε, λοιπόν, και εμείς σήμερα θα κάνουμε τη μεγάλη γιορτή προς τιμή <Ρι> του. Θα ξεκινήσουμε όμως από τη σαρκολατρία. Τώρα το μεσημέρι άκουγα μια ομιλία στο σπίτι που Ήβωνα. Άκουγα μια ομιλία. Και έλεγε αυτός ο ομιλητής, που κατά τη γνώμη μου είναι από τους... Αξιολογότερου που υπάρχουν, από του αξιολογότερου έλεγε το εξή. Αν λέγει σήμερα ο καθένα έπαιρνε τη μορφή βάση αυτών που πιστεύει. Τότε κανεί δεν θα ήταν άνθρωπο. Αυτή τη στιγμή σε ρωτήσω ποια είναι τα πιστεύω σου Τι πράξεις κάνεις καθημερινώς Ποια είναι τα ενδιαφεροντά σου καθημερινώς Εκάναμε ένα γάλο. Τότε σας βεβαιώ Κανείς δεν θα γινόταν άνθρωπος Γιατί Ξέρεις τι σημαίνει άνθρωπος. Άνθρωπος, ξέρετε τι σημαίνει άνθρωπος, δεν ξέρετε. Άνθρωπος δεν είναι το τετράποδο που βλέπει το δίποδο αυτό, ό, το οποίο έχει δύο χέρια, δύο πόδια, δύο μάτια, ένα κεφάλι. είναι αυτός ο άνθρωπος. Έχετε κάνει λάθο. Άνθρωπος σημαίνει, είναι, είναι σύνθετος λέξεις η λέξη άνθρωπος, Ωραιότατη λέξη τη αρχαία ελληνική σημαίνει άνοθρόσκο. Άνο Τι σημαίνει άνοθρόσκο? Άνοκητο. Άνω, «άνω κοιτώ, άνο ψηλά, ψηλά! Ψηλά! Έχω τα ενδιαφέροντά μου. Ο άνθρωπο έχει ψηλά τα ενδιαφέροντά του. Αυτό σημαίνει άνθρωπο. Αυτό που τα ενδιαφέροντά του είναι ψηλά, ψηλά, ψηλά, ψηλά, ψηλά. Ψηλά στον ουρανό! και θέλετε να σας πω και κάτι που δεν το ξέρετε που δεν το ξέρετε τούτα τα μαλλιά που έχετε όλοι σας ξέρετε πως λέγονται στην αγιογραφική γλώσσα είναι οι ρίζες του ανθρώπου τα λουλούδια τις ρίζες τις έχουν χάμα στο χώμα ο άνθρωπος τις ρίζες τις έχει ψηλά στον ουρανό Ξηλά στον ουρανό Εκεί είναι οι ρίζες του άνθρωπου ψηλά στον ουρανό Και εκεί πρέπει να είναι Και τα ενδιαφερόντα Θυμάστε τι έλεγαν οι αρχαίοι Δεν το ξέρετε θα σα το πω και αυτό Πόσο λέει είναι ωραίο Όταν ο άνθρωπος Άνθρωπος είναι Πόσο ωραίο πράγμα λέει είναι Όταν ο άνθρωπος είναι πράγματι άνθρωπο Γι' αυτό σας πρόλαβα πριν και σας είπα ότι ο άνθρωπος δεν είναι επειδή έχεις άτερα, αν τρέχουν και τα ζωντανά. Δεν είναι επειδή έχεις χέρια, αν, αν βάλει τα χέρια σου χάμω, θα πηγαίνει όπως πηγαίνει το λιοντάρι. Με τέσσερα πόδια. Δεν είναι τα χέρια, δεν είναι τα πόδια, δεν είναι το κορμί αυτό το οποίο σε κάνει άνθρωπο. Όχι. Η διαφορά είναι πρώτον στο ότι έχεις ψυχή, λογική Πρώτον και δεύτερον Ό,τι τα ενδιαφέροντά σου πρέπει να είναι στον ουρανό Άν ο θρόσκο, άνο θρόσκιν, άνο κοιτάει ο άνθρωπος ψηλά, ψηλά, ψηλά Τον ουρανό, τον ουρανό Και όχι τη γη Και σας ερωτώ Υπ' αυτή την έννοια ποιος είναι άνθρωπο Η κυρία το έπετε τώρα και το πέτυχε. Κανείς λέει Ποιος έχει τα ενδιαφέροντά του ψηλά στον ουρανό Αν αυτή τη στιγμή Κάνουμε ένα κάλοπ και πούμε Ποιος επιθυμεί το θάνατο Ποιος θέλει το θάνατο Θα δείτε Μόνο κάτι οι Αγιορείτες εκεί Καλογεράκια Άγιοι άνθρωποι θα πούν Αχ μου απάλαξέ με να φύγω Απάλαξέ με από τα δεσμά του σαρκίου αυτού Να φύγω να πετάξει η ψυχή μου κοντά σου εδώ, στον κόσμο, στον κόσμο, όλη τη μούχλα, τη λάσπη, εδώ, όχι, όχι δόνατο. Να, το πιο απλό, η πιο απλή απόδειξη. Ο πνευματικός άνθρωπος, λέει ο Απόστολος Παύλος, επιθυμεί τα πνευματικά. Ο σαρκικός, δεν τα λέει, επιθυμεί τα σαρκικά, τα της σαρκός. Και ο πνευματικός τα του πνεύματος. Πού έχει λοιπόν τα ενδιαφέροντά σου, στη σάρκα, στο χώμα, στο σπίτι, στα παιδιά, στο φα στον ύπνο. Ε τότε είσαι σαρκικό. Επιθυμεί τα τη Πού έχει τα ενδιαφέροντά σου, στον παράδεισο, τα έχεις στην ευθυσία τα Στην εξομολόγηση τα Στη Θεία Κοινωνία τα Στι Στις τα έχεις. Στον αγώνα τον πνευματικό τα έχεις τα ενδιαφέροντά σου. Και τότε γιατί να σε πω άνθρωπο. Έτσι λέει ο Ιερός Χρισόστονος. Γιατί να σε πω άνθρωπο. Είναι άδικο. Γιατί να σε πω άνθρωπο. Να σε πω κτίνος. Να σε πω ζωντανό. Να σε πω λιοντάρι, επειδή δαγκώνεις Να σε πω σκύλο Γιατί ενδιαφέρεσαι μόνο για, τα σάρ, για τις σάρκες Γιατί να σε πω άνθρωπο Είναι άδικο Σου δίνω έναν τίτλο Που δεν σου αρμόζει Δεν σου αρμόζει ο τίτλος αυτός Διότι αγαπητοί μου η λέξη άνθρωπος Δεν είναι μόνο μία επωνυμία ενός όντως όπως είμαστε εμείς Η λέξη άνθρωπος Είναι και ένας τίτλο τιμή ένας τίτλος τιμής, ένας τίτλος ευγένειας πόσο λέει είναι ωραίο ο άνθρωπος όταν ο άνθρωπος, όταν άνθρωπος πόσο ωραίο είναι για τον άνθρωπο να είναι πράγματι άνθρωπος θα σας θυμίσω και κάτι ακόμα περμέγεις να ακούσεις εσύ για τη σαρκολατρία περίμενε τώρα θα δεις όσοι έχετε διαβάσει αρχαία Θυμάστε παλιά λέει εδώ στην Αθήνα, ήταν ένας φιλόσοφος, διογέννητο λέγανε, διογέννη. Αυτός ήταν ντυμένος πάντα ρούχα, ρούχα κουρέλια, ράκι φόραγε, ράκι, ράκι και το σπίτι του ήταν ένα πιθάρι, ένα πιθάρι ήταν. Ετρούπονε στο πιθάρι και εκεί μέσα κοιμότανε. Ξημέρωνε το φως, έβγαινε από το πιθάρι και τι έκανε την ημέρα. Έπαιρνε λέει ένα φανάρι. Ένα φανάρι το άναβε. Ήλιος έξω τώρα, κάψω να σέ, ε, καταλαβαίνετε. ήλιο φώτιζε ο τόπο, γι' αυτό σε καταλαβαινετε Ήλιος, φωτιζε ο τοπο Και αυτο σε με το φανάρι. Και τον κορύδευε ο κόσμος λέει Διογέννη, πού πα, ρε, τι έπατε. σου, σου, σου, σου, σου στριψε το μυαλό σου, πού πα. Με το φανάρι δεν είναι νύχτα, είναι μέρα. Πού γυρνάς. Κάνει ήλιο, έχει ήλιο όξο, έχει φως. Και τι έλεγε ο Γιάννη. Ζητώ τον άνθρωπο. Ζητώ τον άνθρωπο. Ψάχνω να βρω τον άνθρωπο. Γελάγαν αυτοί. Μα άνθρωποι, άνθρωποι είμαστε όλοι μας. Όχι λέει, ζητώ τον άνθρωπο. Ζητώ τον άνθρωπο. Ζητώ τον άνθρωπο. Το θέμα μου σήμερα είναι ακριβώς αυτό. Μιλώντας για σαρκολατρία, θα το τυτλοφορήσω με την φράση αυτή του Διογέννη, Ζητώ τον άνθρωπο. Και εκείνος έψαχνε να βρει άνθρωπο, εγώ ψάχνω να βρω τι εκατάντησε ο άνθρωπος σήμερα. τι κατάτησε ο άνθρωπος σήμερα και αυτό που ψάχνω να βρω είναι τι πιστεύει ο άνθρωπο σήμερα ποιος είναι ο Θεός του ανθρώπου σήμερα σήμερα από χτέ μάλλον έχουν αρχίσει και καταφθάνουν καραβάνια στην Πάτρα, καραβάνια από Αθήνα, από Θεσσαλονίκη, από Λάρισα; δεν ξέρω μήπως ήρθε και τίποτα και από το εξωτερικό Αλλά έχει έρθει τίποτα από το εξωτερικό Πορτογαλία, Νάτο Πορτογαλία, Ακούτε και Ακούτε, και Ακούτε. Και Βραζιλία, και Βραζιλία, Πορτογαλία, Πορτογαλία Γερμανία Καταλαβαίνετε Λοιπόν Λοιπόν Και έκανα ένα μικρο, μία, μικρά σκέψη Μία μικρά σκέψη παρακαλώ Παρακαλώ Έκανα μία μικρά σκέψη Και λέω Για να έρθεις από την Πορτογαλία εδώ πέρα, πόσα λεφτά σου κόστησε. Για βάλε. Για βάλε, πόσα λεφτά σου κόστησε. Εισιτήρια, ξενοδοχεία. έκανε ένα πρόχειρο υπολογισμό. Μια τετραμελής οικογένεια, τετραμελής οικογένεια, για να φύγει από τη Θεσσαλονίκη να έρθει στην Πάτρα για 3 μέρες. μέρες, πρόχειρο υπολογισμό. θέλει περίπου 200 χιλιάδες. 200 χιλιάδες. Περίπου 200 χιλιάδες. Ει και λέω τώρα Αν υπούμε Όχι αν υπούμε Γίνεται σήμερα γίνεται Ότι η εκκλησία της ενορίας σου Έκλεισε σήμερα Έγινε έναν Έγινε ένα σεισμό Και έπεσε η εκκλησία σου Είδατε πάνω επάνω στην περιβόλα Κάει και η εκκλησία Εδώ στον Άγιο Γεωργιο του Λάγουρα Κάει και η εκκλησία και βέβαια είχαν ζηλωτές ιερείς, τους οποίους του χαίρομαι και του παραδέχουμε και συγκαριτήρια σε αυτούς, οι οποίοι ούτε μια στιγμή δεν σταμάτησαν τη λειτουργία της Εκκλησίας. Αλλά λέω, κάνω μια υπόθεση τώρα και λέω, στην ορία σου που μένεις, έκλεισε η Εκκλησία. Πάλι έκλεισε. Και τώρα η Εκκλησία, Εκκλησία είναι περίπου 10 χιλιόμετρα μακριά. Όχι πολύ, μην πούμε πολύ, 10 χιλιόμετρα. 10 χιλιόμετρα. Ποιος θα φύγει 10 χιλιόμετρα να πάει στην Εκκλησία. Α, μην πείτε ψέματα. Μην πείτε ψέματα γιατί μόλις... Μα ακούτε τη φωνή μου πως είναι. Αυτή τη βδομάδα έχω εξαντληθεί στην εξομολόγηση. Έφευγα πρωί και γύρινακα βράδυ. Κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Επήγα λοιπόν σε κάποια χωριουδάκια που δεν έχουν παπά. Δεν έχουν παπά. Δεν έχουν παπά και το διπλανό χωριό είναι σε απόσταση 1,5 χιλιόμετρο με το πόδι. Το διπλανό χωριό. Και το διπλανό χωριό έχει παπά. Όχι δίπλα, όχι. Και τι δίπλα, τι λέω, δίπλα στην πόρτα σου είναι η εκκλησία και δεν πας ούτε δίπλα στην πόρτα σου δεν πας. Αλλά για τον καρνάβαλο ήρθες από την Πορτογαλία Για τον καρνάβαλο ήρθες από τη Γαλλία Για τον καρνάβαλο ήρθες από τη Θεσσαλονίκη Για τον καρνάβαλο διέσκισες στα Βαλκάνια Διέσκισες στην Ευρώπη όλη για να έρθεις να δεις Το είδωλον αυτό το οποίο σήμερα έχει την τιμητική του στην Πάτρα Ποιο Θεό λοιπόν Είπα σαρκολατρία, σαρκολατρία είπα. Αν πίναγε, αν πίναγε, πόσα χιλιόμετρα θα κάνεις με τα πόδια για να πάω να φάς; να φας. Για πείτε μου, σα παρακαλώ. Πολλά. Αχ, περάσατε και την κατοχή. Θα δείτε Εσείς; το να Αχ, έπεφτε με το κεφάλι μέσα στο γουβά όμω, Για να ψάξει να βρει καμιά λεμονόκουπα. Με το κεφάλι βουτιώσουνε μέσα και ξεπόλυτος και έκανες και χιλιόμετρα ολόκληρα το να πας ένα κομμάτι ψωμί και σε ρωτώ το κομμάτι το ψωμί έχει μεγαλύτερη αξία από το λόγο του Ευαγγελίου για το κορμί σου τόση θυσία και καλά κάνεις βέβαια να μην πεθάνεις, αλλά για την Εκκλησία δεν αξίζει για το Θεό δεν αξίζει αν κάνεις δέκα χιλιόμετρα για να πας να βρεις ψωμί τότε πρέπει να κάνεις χίλια χιλιόμετρα να φτάσει μέχρι τη Θεσσαλονίκη και πάνω από τη Θεσσαλονίκη να πάνα να εκκλησία και όχι να είναι δίπλα σου και να χασμουριέσαι και να κοιμάσαι να σου κάνω κι άλλη μια ερώτηση αν που θα φτάσεις για να βρει τη θεραπεία σου Εξωτερικό, μόνο εξωτερικό. Ή που θα πουληθεί στην κυριολεξία, θα πουλήσει ό,τι έχει και δεν έχει, θα πουλήσει σπίτια, θα πουλήσει χτήματα θα, θα αδειάσει τα βιβλιαριά σου όλα. Θα αδειάσει τα βιβλιαριά σου όλα τι τράπεζε, προκειμένου ακόμα να νοικιάσει και δικό σου αεροπλάνο, προκειμένου να πα τον ασθενή σου στην Ελβετία, να τον πα στην Ιταλία, να τον πας στη Γερμανία, να τον πα στην Αμερική. Να τον πας στην Αυστραλία προκειμένου να του γίνει η χειρουργική επέμβασης. Και όμως το κάνει. <κυρίζει> Δίπλα σου υπάρχει ιατρίων, το ιατρείο της εξομολογήσεως. Αλλά εκείνο το ιατρείον δεν μας ενδιαφέρει. Παρότι είμαστε ασθενείς, παρότι ψυχοραγεί η ψυχή μας, παρότι πεθαίνει η ψυχή μας, ο παράνομο Ιούδα ο κυβουλίθη συνιένε, που θα ακούσουμε μετά από λίγε ημέρε, μετά από κανένα μήνα περίπου, θα μπαίνει η μεγάλη εβδομάδα. Ο παράνομο Ιούδα ο κυβουλίθη Σας Σα είπα, δεν θέλει φιλοσοφία το πράγμα. Απλέ συγκρίσει θα κάνετε στο μυαλό σα. Απλέ συγκρίσει. Θα σου φέρω κάτι άλλο για να δει για τη σαρκολατρεία που λέμε πόσο λατρεύει στη σάρκα σου. Είδαμε τι κάνει για να φά. Είδαμε τι κάνει, τι κάνεις όταν αναρωστήσει. Θα δούμε τι κάνει για να αντιθεί τώρα. Τι κάνει για να τηθεί, για να τηθεί, ή μάλλον να δειθεί, γιατί τώρα το τύσιμο δεν λέγεται ντίσιμα, λέγεται χρήσιμο τώρα σήμερα. Σήμερα έχουμε άλλα, αλλάξαμε τι ορολογίε πλέον. Θε να δει τι κάνει για να αντιθεί. Ε? Λοιπόν, κοιτάζει πότε θα φύγει ο άντρα από το σπίτι, παίρνει τηλέφωνο τη φιλενάδα και ξεκινάτε, από το πρωί ούτε μαγειριό, ούτε σπίτι, ούτε παιδιά. Ούτε κανένα, τίποτα. Αγκαλιά, παραμάσκελα, τη φιλενάδα και δρόμο. Τι βιτρίνε. Τι βιτρίνε, πάνω, κάτω, πάνω, κάτω. Εκείνε οι Ερμού και οι Αγίου Νικολάου και οι Κορίνθου, εκείνε από τα πολλά βήματα κανονικά έπρεπε, εκείνα τα, τα, τα, τα πλακάκια χάμου έχουν τρύψει. Χάμου, έχουν τρύψει. Κοντεύουν να, να, να, να τρύψουν. Τα, τα, τα πεζοδρόμια θα τρύψουνε καμιά ώρα. Θα τρύψουνε τα πεζοδρόμια. Θα τρύψουνε. Και τι βλέπει, τι βλέπει. Εννοείται τώρα. Γυναίκες παντρεμένες έτσι Ενώ είτε γυναίκες παντρεμένες Θέλω να φτιάξουν σπίτι αυτές Φτιάξουν σπίτι να φτιάξουν οικογένεια Φτιάξουν οικογένεια Με τις ώρες Με τις ώρες Με τις ώρες, Με τις ώρες. Να χαζεύω τις βιτρίνε, Να βρουν τι θα φορέσουν Έψαξες ποτέ να βρεις Ποιος είναι ο ιερέας Ο κατάλληλος, ο γιατρό, Για το ρούχο σου ψάχνεις και τρως ώρε και μέρες ολόκληρες Τον παπά Για τον ιερέα Τον ξωμολόγο σου Έψαξες Έψαξες, τον βρήκες Ενδιαφέρθηκες για εκείνη την ταλέπορη Την ψυχή σου Να σου πω άλλο Για να δεις τη σαρκολατρία Πώς δίνεσαι είδαμε Πώς τρώσει είδαμε Να σου πω και κάτι άλλο τι κάνεις για το κορμί, τι κάνεις για το κορμί Να σου πω τι κάνει για το κορμί ε, mm. Θα σου πω Εδώ και για το βάψιμο που απαγορεύει η Εκκλησία μας Το βάψιμο Έτσι και κάνει να τελειώσει Πώς θα λέτε αυτά, δεν τα ξέρω εγώ Αυτά τα χρώματα που βάζετε στα κεφάλια σας εκεί, ή στα νύχια σας Έτσι και κάνει και τελειώσει Δεν θα ησυχάσεις δεν θα ησυχάσεις, εάν δεν προλάβεις το μαγαζί ανοιχτό. Για χάρη του κορμιού, για χάρη του κεφαλιού, για χάρη των νυχιών κάνεις τόσες θυσίε. Ποιον λατρεύεις τελικά, μου λες, ποιος είναι ο Θεός που προσκυνάς. Πείτε μου σας παρακαλώ, εγώ αγαπητοί μου όπως κάτι έχετε καταλάβει δεν μ' αρέσει να σας κολακεύω Εμένα μ' αρέσει με απλά πράγματα και όπως βλέπετε τα κηρύγματα μου είναι πάντοτε απλά Μπορώ να σας μιλήσω αν θέλετε να σας μιλήσω και στην καθαρή που δεν καταλάβετε τίποτα Θα φύγετε την άλλη ώρα, θα φύγετε Θα φύγετε Μ' αρέσει να σας μιλώ απλά και με απλά επιχειρήματα Και με απλέ αποδείξεις όχι για να σας κάνω τον έξυπνο αλλά εσείς να ξυπνήσετε επιτέλους να καταλάβουμε ποιος είναι ο Θεός που προσκυνάμε τι προσκυνάμε τελικά είμαστε χριστιανοί ή είμαστε τη πλάκας άνθρωποι. τι κάνεις για το κορμί σου να πάω και παραπέρα να πάω και παραπέρα να προχωρήσω στις ανηθικότητες ντρέπουμε είναι το σχήμα μου τέτοιο που δεν μου το επιτρέπει είναι η ιδιότητά μου τέτοια που δεν μου το επιτρέπει αλλά Διαρώτα Δεν πρέπει να σα τα λέω Δεν πρέπει να σας τα λέω Αλλά θα τη διώξω την τροπή Δεν με νοιάζει Κατηγορήστε με Δεν με νοιάζει mm -hmm. Αν ρωτήσει σήμερα Στους χίλιους γάμους Στους χίλιους γάμους ρωτήσει του χίλιους άντρες Γιατί την παντρεύτηκες τη γυναίκα σου Βάλτε το χέρι στην καρδιά και πες μου. γιατί. Γιατί είναι όμορφη. Σάρκα δηλαδή! Σάρκα. Γιατί είναι όμορφη. Και αυτό την παντρεύει. Και αν ρωτήσει στι ίδιε γάμου, στι ίδιε γυναίκε, γιατί τον πήρε τον άντρα σου. Γιατί είναι κούκλο γι' αυτό. Και τους λέω πολλές φορές, γιατί εγώ σας είπα η τούτη παλιογλώσσα μου θέλει κόψιμο, πραγματικά, το πιστεύω αυτό που λέω. Τους λέω, δεν μου λέτε λέω, καλά σήμερα είναι κούκλο και σήμερα είναι κούκλα. Αύριο θα γίνει πανούκλα, τι θα γίνει μετά. Τα χρόνια θα φέρουν την ασχήμια, θα την φέρουν Αυτό που σήμερα λες κούκλα, με αύριο δεν θα το βλέπει θα το στον ύπνο και θα πετάγεις. Τι θα κάνει τότε! Τι θα κάνει τότε Τι θα κάνεις τότε Θα φτάσει να βρει κανένα κούπλο τότε θα ε, κάνει Τι θα κάνει τότε, θα γιορτήσα, θαψε γιατί καταλαβαίνεις καταλαβαίνει άστα, άστα γιότησα <laughs> Τι θα κάνει τότε, τι θα κάνει τότε <laughs> Θα ψάξεις για άλλο κούκλο, για άλλη κούκλα όπως και γίνεται Λάτρεψες το κορμί Λάτρεψες το κορμί Σαρκολάτρης Και ακριβώς Αυτό το κορμί δεν θα σε αφήσει να ησυχάσεις ποτέ Δεν θα σε αφήσει να ησυχάσεις ποτέ Σήμερα δεν πατρευόνται ξέρετε να φτιάξουν οικογένεια Σήμερα η Σκοπή είναι ανήθικη μόνο ανήθικη, τίποτε άλλο Κάποτε ο Άγιος Γέροντας που βλέπετε εδώ πάνω από το κεφάλι μου ο πατήρ Γερβάσιος του είπε και ο Αρχιεπίσκοπος και είναι προς τιμήν του και μπράβο του πρέπει λέει να κάνουμε σεμινάρια μανάδων και το πήρανε οι εξιχρονιστάδες και κοροϊδέφανε θα δείτε πόσο δίκιο είχε για πάρε το κοριτσάκι που πάει να παντρευτεί σήμερα που βρήκε κάποιον στο night club που μπήκε ή μπήκε, βρήκε κάποιον μέσα στην δίσκο που πήγε και χόρευε Για πάρε το καιρότατο παιδάκι μου τι σημαίνει οικογένεια λες να πάει να παντρευτείς τι σημαίνει οικογένεια την να φτιάξεις, τι να, φτιάξει, να κάνεις Ξέρω... Σεμινάρια μανάδων ξέρετε τι σημαίνει να μάθει να μεγαλώγει το παιδί τη να μάθει να κλείνεται με στο σπίτι της να ασχολείται με τον οικοκυριό τη να μην παίρνει τους δρόμους. Γι' αυτό και από τα χέρια του πατρός Γερβασίου ευγήκανε μανάδε άξιες και πανάξιες και άγιες γυναίκες. Γιατί ήξερε να τις μορφώνει και να τις διδάσκει. Σαρκολατρία λοιπόν, άλλος Θεός, άλλη Θεό Σήμερα δεν φτιάνουμε οικογένεια, σήμερα προσκυνάμε τη σάρκα και γι' αυτό θέλετε να σας πω κάτι. Να μην παραξηγήσετε, δεν με νοιάζει. Εγώ είμαι υπέρ του πολιτικού γάμου. Ξαναλέω. Είμαι υπέρ του πολιτικού γάμου. Γιατί το λέω. Δεν σας πω. Θέλεις να κάνεις γάμο. Πήγαινε. Αν θα κάνει γάμο όμω μέσα στην Εκκλησία θα υποστεί κατήχηση, θα υποστεί διδασκαλία, θα δώσει όρου φρικτού και διαζύγιο δεν έχει. Ξέχνα Ξέχνατο έω θανάτου. Θε να χωρίσει αύριο και να ξαναπαντρευτεί και να ξαναπαντρευτεί και να ξαναχωρίσει και να ξαναπαντρευτεί. Τράβε στο Δημαρχείο, εκεί είναι ελεύθερα, κάνε 200 γάμου όσου θε. Εγώ είμαι υπέρ του πολιτικού γάμου, υπέρ, με κεφαλαία γράμματα. Θέλεις, τράβας στο δημαχείο. Αν όμω να σε παντρέψει η Εκκλησία, τότε θα δεχτείς του κανόνες και τις αποφάσεις της Εκκλησίας. Και θα αποφασίσεις να βαδίσεις σύμφωνα με τους νόμους της Εκκλησίας. Ήδάλλως, δεν υπάρχει διαζύγιο κύριε, τέρμα. Το ξεχτυλίσαμε, το καταλάβατε. Το καταλάβατε όχι μου ξεχτυλίσει. Και έχει κάνει η Εκκλησία μας τόσε υποχωρήσει. Φτιάξαμε 10 λόγους διαζυγίου. Το καταλαβαίνετε αυτό. 11, Έντεκα λόγους διαζυγίου και ο Κύριος μας παρέδωσε μόνο ένα. Ένα λόγο διαζυγίου. Και αυτόν πρέπει να κρατάει η Εκκλησία. Και ο λόγος του διαζυγίου είναι μόνο η απιστία και η ανηθικότηση. Τίποτε άλλο. Με βάρεσε. Καλά σου έκανε. Αυτόν πήρες είτε, το διάλαξες. Εγώ στον έδωσα. Εσύ δεν, τον είδες, εσύ δεν μου έλεγες, εσύ δεν μου έλεγες ότι είναι ο καλύτερος άντρας του κόσμου. Έτσι, λοιπόν φάτες τώρα. Τελείωσε. Τι δεν τα κάνουμε δηλαδή. Σε βάρεις, καλά σου κάνει. Αφού δεν έχεις μυαλό, καλά σου κάνει. Πώς θα γίνει δηλαδή. Και τώρα πάμε στον καρνάβαλο. Κάτι σας είπα προηγουμένως, λέει εδώ ο κόσμος λέει Διασκεδάζουμε λέει παπούλι διασκεδάζουμε Διασκεδάζουμε, είσαι αυστηρό, φωνάζεις, κάνεις Εγώ ρωτάω, είναι Θεός ή δεν είναι Θεός Εμένα εκείνο με ενδιαφέρει Είναι Θεός ή δεν είναι Θεός Και θα σας κάνω πάλι απλές ερωτήσεις. Πέντε λεπτά μου μένουν, άντε δεν θα σας κρατήσω. Άντε το σκέφτηκα καλύτερα τώρα, δεν, θα, θα σας τη χαρίσω απόψε. Άντε. Λοιπόν, άντε. Θεός ή δεν είναι Θεός, αυτό είναι το ερώτημα τώρα. <Συλίου> Η απάντηση είναι Θεός. Πρώτον διότι Τις ρίζες Του τις έχει στην ειδωλολατρία, είναι δηλαδή ειδωλό και όποιος θέλει να έρθει να το συζητήσουμε. Εγώ είμαι πάντα ανοιχτός στο διάλογο. Όχι βέβαια εδώ στην ώρα του κηρύγματος, όποιος θέλει άλλη ώρα θα να, να το συζητήσουμε και θα δεις. Το ερώτημα είναι, είναι Θεός ή δεν είναι Είναι Θεός. Τελείωσε. Πρώτον διότι είπαμε έχει τις ρίζες Του στην ειδωλολατρία και ας αφήσουμε τα κόλπα δεύτερον θα σας πω κάτι που το έδειξε προχτές τη τηλεόραση και θα μου πείτε εσείς να δείτε ότι είναι ομολογία των ιδίων Εκείτουσα συγκεκριμένα θα σας πω εδώ και το κανάλι θα σας πω εγκοιτούσα το, το κανάλι το Star που λέγεται Star τη ειδήσει. και είδατε τώρα αυτές τις ημέρες έχει πάντα ρεπορτάζ και από τον καρναβαλλο από τα καρνα, τις καρναβαλλικές εκδηλώσει που γίνονται στι διάφορε πόνες όταν λοιπόν εμπήκε η είδηση για τον καρνάβολο, ξέρετε, με τι τίτλο, τι τίτλο έδωσε στη Γενική Είδηση, είδατε τώρα γράφουν και ένα τίτλο, επάνω, επάνω αριστερά η τηλεόραση, γράφει και έναν τίτλο που δίνει στην κάθε είδηση. Ξέρετε τι τίτλο έδωσε, το ξεφάντωμα προς τιμήν του Διονύσου. Είναι, φράσιτε τη λέω εγώ, την έγραψε το κανάλι. Το προ προς τιμήν του Διονύσου και μετά που έσβησε αυτό το τίτλο, βάζει άλλο τίτλο και λέει «Πανηγύρια προς τιμήν του Βάκχου» του Βάκχου ο Βάκχος ήταν και αυτό θεός της αρχαιόλης δεύτερη λοιπόν απόδειξης, το ομολογούν οι ίδιοι ότι είναι θεός ο καρνάβαλο. τρίτη απόδειξη ότι είναι θεός ο καρνάβαλο για δέστε πως κάνουν Προ τιμή αυτού του Θεού. Δέστε. Να μην σα πω εγώ, τα βλέπετε μόνοι σας. Ζούνε. Εγώ θα μιλήσω με τη γλώσσα τους... Με τη γλώσσα του. Συγγνώμη. Συγγνώμη. συγγνώμη. Ζούνε... Θα μιλήσω με τη γλώσσα τους... Με τη γλώσσα του θα μιλήσω. Θα μιλήσω με τη γλώσσα τους. Ζούνε στο ξεφάντομα, όπω λένε. Εκείνη τη στιγμή ζουν μια έκσταση. Τρελαίνονται. Τρελαίνονται Μπορεί να βρέχει επάνω καταρακτοδός Θυμάστε πριν από δύο-τρία χρόνια που έβρεχε Μου σκέψανε γυνήκαν όλα παπιά Παπιά γυνήκανε Και δεν φεύγανε μέσα το δρόμο. μέσα δρόμο το... πιλάλε από εδώ πατεράδες, μανάδες, μωρά, παιδιά όλοι Μούσκεμα Μούσκεμα είχαν Παπιά μέσα Το κορμί τους Δεν φεύγανε Έκστασης. Έκσταση. σα είπω προημένως, από την Πορτογαλία φύγαν να έρθουν εδώ. Αν αυτό δεν λέγεται Θεό της, τότε πείτε μου εσείς πώς λέγεται. Έκτον, έκτον, θα δώσω άλλο στοιχείο. Θα πάτε την Ανάσταση στην Εκκλησία, θα πάτε. Εγώ θα ήθελα να κάνουν όλες οι Εκκλησίες της Ελλάδας έναν κάλο. Πόσοι θα πάνε την Ανάσταση στην Εκκλησία. Και αν θέλετε να πω και την καθαρή μου αλήθεια την ώρα μέχρι να πει το Χριστός Ανέστη που μαζεύεται πολλής, πολλής κόσμος γιατί μετά δεν μένει ούτε μία λοιπόν, αλλά έστω εκείνη την ώρα, εκείνη την ώρα που είναι ο πολλής ο κόσμος εγώ θέλω να γίνει ένα κάλο εδώ υπολογίζουν περίπου φέτος στις καρναβαλικές εκδηλώσεις να έχουμε περίπου 800.000 κόσμοι εδώ στην Πάτρα εγώ σας ερωτώ σε ερωτώ, σε όλη την Ελλάδα θα πάνε 800.000, σε όλη την Ελλάδα, την Ανάσταση μέχρι το Χριστόσανες.